Βρισκόμαστε στην ΚΟ και πιο συγκεκριμένα στο Ασκληπίο, τον αρχαιολογικό χώρο στον οποίο δίδαξε ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Το Ασκληπίο της ΚΟ αποτελεί ένα από τα διασημότερα ασκληπεία της αρχαιότητας, έναν από τους μακροδιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδα και το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο στον νησιτισκό. Στην αρχαιότητα ήταν τόπος τατρείας του θεού Ασκληπίου, καθώς και τόπος θεραπείας και διδασκαλίας της ιατρικής. Εδώ, ίδρυσε τη σχολή του και δίδαξε ιατρική ο Ιπποκράτης, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ιατρικής στην αρχαιότητα και πατέρα της σύγχρονης ιατρικής. Το Ασκρυπείο της Κότου, οποίου τα σωζόμενα ερείπια χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο, μετά τον 4ο αιώνα π.Χ., χτίστηκε στις πλαγιές ενός λόφου με πλούσια βλάστηση και εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα. Κατασκευάστηκε σε τρία άνδυρα, δηλαδή επίπεδα. Μουσική Στο δεύτερο άνδυρο υπάρχουν τα ερείπια ενός μεγάλου βομού. Τη παλαιότερη κατασκευή του Ασκληπιού από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. που ήταν διακοσμημένο με γλυπτά από τους γιου του Πραξιτέλη. Στα δυτικά του Βωμού υπάρχει παλαιότερος ναός του Ασκληπιού, 3ο αιώνας περίπου π.Χ., Ιωνικού ρυθμού. Δίπλα στο ναό τα διαμερίσματα των ιερέων, ενώ στα ανατολικά του Βωμού υπάρχει μικρός ναός αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Στο κέντρο του Τρίτου Άνδυρου δεσπόζει ο μεγάλος δωρικός ναός του Ασκληπιού, πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ., στο προφάλαμο του οποίου χτίστηκε εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία του Άλσους μετά την Μεσοβυζαντινή περίοδο.